Σα είπα 21 και Μα... Μαρτίου και μετά φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα είναι, λέτε ότι είναι υπαρκτό το, το ενδεχόμενο. Πολύ υπαρκτό και ζωντανό. Ποιο ακριβώς είναι το υπαρκτό ενδεχόμενο που θα συμβεί και θα διαλύσει τον πλανήτη στις 21 Μαρτίου, όπως λέει ο Βελόπουλος, μαζί με τον συνεργάτη, του κάνουν τη ραδιοφωνική εκπομπή, Και ανακοινώνουν κάτι που θα γίνει στις 21 Μαρτίου. Το κάνουμε και εμεί έτσι μέσα σπενς, το κόβουμε δηλαδή στη μέση. Βάλτε με το νου στη τι μπορεί να είναι γιατί από αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Βελόπουλο θα εξαρτηθεί η ζωή, η μοίρα όλων μας. σα είπα 21 και Μα... Μαρτίου και μετά φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα είναι, λέτε ότι είναι υπαρκτό το, το ενδεχομένο, πολύ υπαρκτό και ζωντανό ενό πυρονικού πολέπους. Πλέον ναι, φτάσαμε στο παρά ένα, μην πω στο και ένα. Δεν έπαιρες Δήμου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλτες στα πολύ καλά σου και έλα. Το λέω αυτό γιατί αυτά πολυφάδια του Μπάιντεν που στηρίζει ο Κασελάκης και ο Μητσοτάκης και οι αιμονές κάποιων να οδηγηθούμε σε πυρηνικό πόλεμο Πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Φοβάμαι ότι από τις 21 Μαρτίου και μετά μπορεί να έχουμε εξελίξεις δραματικές στον πλανήτη. Αυτό είναι. Πυρηνικός πόλεμος. Οπότε... Μην έχετε άγχος, θα λυθούν όλα με τη μία. Δεν θα σκέφτεστε τίποτα απολύτως όλοι και, και εμεί εδώ σκεφτόμαστε. Τίποτα απολύτως θα είναι πάρα πολύ ήρεμα, πάρα πολύ ήσυχα, κανένα άγχος, κανένας μισθός που δεν φτάνει, καμία διεκδίκηση, κανένα μίσος, κανένας αλλήλος παραγμός. Τίποτα απολύτως. Θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Πώς έχουμε σήμερα, έχουμε πέντε, ε, δύο εβδομάδες. Κάντε ό,τι είναι να κάνετε, ο βελόπουλο που ξέρει όλα αυτά, γιατί είχε κάποτε και τις επιστολές του Ιησού, έχει αποκλειστική ενημέρωση, και εδώ λοιπόν αισθάνθηκε την ανάγκη να μας κοινοποιήσει αυτό το πολύ ευχάριστο γεγονότο, που έλεγε και ο Χατζή Χρήστος. Οπότε, μέχρι τότε, δεν τίθηκε θέμα ακρίβειας και μάχης κατά της ακρίβειας. Ποιο δίνει τη μάχη κατά της ακρίβειας, η κυβέρνηση με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ντύσετε τέτοιο θέμα, άρα όλοι οι γκρινιάριδες που πάτε στα ράφια στα σούπερ μάρκετ και γκρινιάζετε, τελειώνουν τα βασάνά σας. Έχουν να είναι έχουν κάτι που το αγόραζες πριν ε, κάποιους μήνες. 9,90 τη Παλωμίδα το έχει πάει 12,90-13. Όλα έχουν ανέβει, δεν είναι κάτι το καινούριο. Ε, όλα έχουν ανέβει πάρα πολύ και έχει περιοριστεί ο κόσμο. Παίρνει λιγότερα. Αντί για τρει φορέ τη βδομάδα, μπορεί να τρώει μία ή δύο. Και όπω κάνει και με όλα τα προϊόντα πλέον. Το είδα, μέσα σε μία-δύο σε ένα ευρώ ανέβηκαν τα περισσότερα. Είναι στο κοιμά, είδα στο χοιρινό, στο μοσχάρι και το κοτόπουλο αυξήθηκε. Φώτια, μιλάμε. Όλα είναι πανάκριβα Φωτιά Ε και απαντώ εγώ Όλοι αυτοί λοιπόν εδώ οι μίζεροι που ακούσατε συμπεριλαμβανομένης και τις τελευταίες κυρίας που λέει για τη φωτιά ε, Όλοι αυτοί από τις 21 Μαρτίου Τη μέρα της Άνοιξης Δεν θα έχουν κανένα απολύτως θέμα και πρόβλημα Θα πάνε όλα πολύ καλά Θα τους λυθούν ούτε γκρίνια. Όπως είπαμε και πριν Αυτά με τα μελλοντικά Και όπως ο Βελόπουλο μας τα λέει Χωρίς να είναι καφέτζου, Απλά έχει γνώσει, διασταυρώνει με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί το εδράζει όλο αυτό που μα είπε. Επειδή γίνεται και μια ασκήση του ΝΑΤΟ και μαζεύονται εκεί στρατεύματα, όλο αυτό θα οδηγήσει σε αυτό το ευχάριστο γεγονότο. Ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, ξέρουμε όμω θα γίνει με την ακρίβεια. Τίποτα είναι η απάντηση. Όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, ξέρουμε όλοι που οδηγούν, ε, το βλέπουμε στα ράφια καθημερινά. Βγαίνει ο κύριο Κρέκα σήμερα το πρωί ο Υπουργό Αρμόδιο Ανάπτυξη. Για να πει για την ακρίβεια, να πει τι γνωστέ δικαιολογίε ή καινούργιες δικαιολογίε. Επειδή εδώ και ένα χρόνο, σχεδόν ενάμιση-δύο, δεν λύνεται το θέμα, αναγκάζονται να βρίσκουν διάφορα φιλολογήματα να λένε για την ακρίβεια. Και βρήκε σήμερα ένα καινούριο και μα είπε ο κύριο Κρέκα. Να, να πω κάτι. Κάθε χρόνο οι εταιρείε αυξάνουν τα. Έχετε δίκιο σε ένα βαθμό. Έχετε δίκιο σε ένα βαθμό. Και είναι σοβαρό αυτό που είπατε. Η πραγματικότητα είναι ότι όχι τώρα. Έχουμε την κρίση και τον πληρισμό. Ανέκαθεν. ανέκαθεν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μια εμπορική συμπεριφορά των εταιριών Υπήρχε μια εμπορική συμπεριφορά των εταιριών, η οποία κάθε χρόνο οδηγούσε τι τιμές των προϊόντων να αυξάνονται. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Φωτιά, Μιλάμε. Όλα είναι πανάκριβα. Φωτιά. Υπήρχε μια εμπορική συμπεριφορά των εταιριών, η οποία κάθε χρόνο οδηγούσε τις τιμές των προϊόντων να αυξάνονται. Εμπορική συμπεριφορά των εταιριών. Οι κακέ εταιρείε και η κακή του συμπεριφορά. Έχουν μια εμπορική συμπεριφορά που αυξάνει τις τιμέ των προϊόντων κάθε χρόνο. Οπότε, τι θέλετε, δεν θα γίνει φέτο. Γιατί να μην γίνει φέτο. Θα γίνει και φέτο, θα γίνει και του χρόνου. Άρα δεν χρειάζεται να υπάρχουν κυβερνήσει. Αφού οι εμπορικέ συμπεριφορέ εταιριών είναι αρμόδιε για να αυξάνονται οι τιμέ. Αυτό που λέει εμπορική συμπεριφορά ο καπιταλισμό. Δεν θέλει να το πει έτσι. Το λέει με τον τρόπο. Αποδίδει όλα τα αρνητικά στην εμπορική συμπεριφορά των εταιριών. Καπιταλισμό είναι το ελεύθερο σύστημα που περνάμε όλοι πολύ καλά και έχουμε ελευθερία να κάνουμε τα πάντα. Και από αυτά τα πάντα ξέρετε πολύ καλά τι ακριβώ συμβαίνει και τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Τα επόμενα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε ηχητικά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε έναν ευρύτερο έτσι κύκλο του πόσο ηλίθιου θεωρούν του Έλληνε πολίτε οι πολιτικοί υπουργοί. Το πρώτο είναι ο κύριο Κρέκα πάλι για το θέμα τη ακρίβεια. Μιλάει για το Χαλβά. Ο χαλβάς α πούμε, έχει ανέβει. Που είναι ελληνικό προϊόν, δεν είναι εισαγόμενο προϊόν. Ο Χαλβά, ιδίω ο Χαλβά, ο οποίο περιέχει κακάο, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι τιμέ του κακάου διεθνώ. Καλά, τον πάρω χωρί κακάο, είναι, με ένα μάτσο. Είναι οι υψηλότερε τιμέ που έχουμε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Εδώ λοιπόν το ρωτάνε για το Χαλβά και αυτό απαντάει για το Χαλβά με κακάο. Το θέμα μου ισχύει και για τον άλλο Χαλβά που δεν έχει κακάο. Όμω διαλέγει να απαντήσει για το κακάο που έχει ακριβήνει, για του χύψει λόγου, γιατί κάπου γίνεται ένα πόλεμο, για το κάπου έβρεξε και έχει μια καταστροφή, γιατί όλα εκεί τα αποδίδουν, μια κλιματική αλλαγή, εν περιπτώσει. Και λέει ότι ο Χαλβά με κακάο είναι ακριβώ, χωρί να λέει όμω γιατί και ο άλλο Χαλβά είναι ακριβώ. Σου λέει, θα το ακούσει κάποιο κόσμο, θα ακούσει το κακάο, θα θα μείνει εκεί και. Θα το μπαλαμουτέψουμε με κάποιο τρόπο ένα παράδειγμα υποτίμηση και πόσο ηλίθιους θεωρούν τους πολίτες. Δεύτερο παράδειγμα και για άλλο θέμα. Για το θέμα του εγκλήματος των τεμπών bon, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης στην πρωινή εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτη στο Sky, στο ραδιόφωνο και μας λέει ποιος ακριβώς φταίει. Προϊόντων Εάν υποτεθεί, Άρη μου, ότι το φοβερό αυτό δυστύχημα προεκλήθη λόγω μία έκρηξης ενός τρένου που μετέφερε παράνομο υλικό. Αυτό είναι καλό για την κυβέρνηση κακό. Καλό. Μπράβο. <κλήσει> Α.Δ.Σ.Ο.Σ.Σ.Ο.Σ. Τι θα σήμαινε αυτό. Ούτε δεν πια ούτε ο Καραμαλής, ούτε η σύμβαση 717, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά η έκταση του δυστυχή μας πρέπει από κάποιους λαθρέμπορους. Αυτό δεν λέμε. Που όμω κατάφεραν να το τοποθετήσουν πάνω στο τρένο του ΟΣΕ, που ΟΣΕ δεν το ήλεγξε το περιεχόμενο. Περίμενε ο το ήλεγχε. Πάλι ο καραμαλίστη, είχε κάποιο παράνομο εμπόριο. Εκεί, εκεί, εκεί θα καταλήξουμε. Γιατί είναι αρμόδιο για το περιεχόμενο. Μια προσπαθώ πρωτόλια να, να εξηγήσω <laughs> <laughs> ότι αν υποτεθεί ότι ο πυρήνα αυτή τη θεωρία συνωμοσία έχει κάποια βάση, αυτό δεν θα ήταν κατά τη κυβερνήσεω, στην προκειμένη περίπτωση για το δυστύχημα, αλλά υπέρ τη κυβερνήσεω. Μπράβο! Θα σήμαινε ότι το δυστύχημα προεκλείται από ένα λαθρέμπορο. Καινούργιο και αυτό. Από πού προκλήθηκε το δυστύχημα. Από τους λαθρέμπορους. Στην αρχή λέγανε από του Σταθμάρχη. Μετά είπαν από όλου. Όλοι μαζί. Μετά είπαν ότι είναι παθογένειες του κράτους. Δηλαδή πάλι όλοι μαζί. Μετά τώρα είπαν τους λαθρέμπορους. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Γκράφιτι. Υπάρχουν πάρα πολλέ αιτίε για το έγκλημα των τεμπών, για το δυστύχημα. Και τώρα ακούσαμε εδώ. ότι φταίνε οι λαθρέμποροι που είχαν βάλει κάποια ουσία, δεν ξέρουμε ακόμη και ακριβώς είναι, όμως ε, αυτή η ουσία που διακινούσαν οι λαθρέμποροι για το δυστύχημα. Όμως, πριν από την ουσία και την έκρηξη, είχε προηγηθεί σύγκρουση που φταίνε. Άρα όλοι, από τον Υπουργό, τον Διοικητή, όλες τις αιτίες που αναλύουμε όλοι μας, Το παίρνει αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναδεικνύει την ουσία για την έκρηξη και λέει ότι αυτό φταίει, άρα φταίει ο λαθρέμπορο. Ότι δεν φταίει κάποιος που έπρεπε να ελέγξει το λαθρέμπορο ακόμη και δεχτούμε ότι η αιτία ήταν το... του το λέμε κάποιο τρόπο πορτοσάλτα, αλλά το προσπερνάει. Έτσι λοιπόν, μπροστά στα μούτρα, στα αυτιά όλων μας, μας λέει ότι για όλο αυτό που συνέβη φταίει η έκρηξη και όχι η σύγκρουση που έχει προηγηθεί της Απλά πράγματα που τα είδαμε όλοι και καταλάβαμε και ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Όχι, το άσπρο-μαύρο μπροστά στα μούτρα μας. Τρίτο ηχητικό που αποδεικνύει πως ο Ηλήθιος θεωρούν τους Έλληνες πολίτες είναι η απάντηση του Άδωνη στην ίδια εκπομπή σχετικά με το μπάζωμα. Πάμε τώρα στο μπάζωμα. Πού ευράζεται το μπάζωμα, διαβάζονται υποδεικτή σε εκεί της περιβεστικής, εκεί παραπάνω. Όταν έφυγα υπήρχε η διαμόρφωση του χώρου προκειμένου να επιχειρήσουν οι γερανοί να σηκώσουν τα βάρη. Οι γερανοί θέλουν σταθερό πεδίο να μην βουλιάζει. Γι' αυτό και έπεσαν κάποια φερτά αντικείμενα. Πάνε το βράδυ εκείνο έχει γίνει το δυστύχημα. Ωραία. Πρέπει επιγόντω να σηκώσουν τα βαγόνια που έχουν εκτοχιαστεί για ματυρίες, να σώσουν όσου α... είναι ζωντανοί. Να σώσουν όσου είναι ζωντανοί. Να μαζέψουν την πορεία τα πτώματα. Και σηκώνουν όχι τα βαγόνια τη εμπορική αλλά τη επιβατική άμαξουστη γη. Ο καθένα ζηγίζει τόνου. Υπάρχουν άνθρωποι πάντως, από πάντως, Υπάρχουν άνθρωποι. Πολύ ωραία. Είσαι λοιπόν εκεί. Κάποιοι από κάτω φωνάζουν να μα σώσετε. Κάποιοι από κάτω φωνάζουν να μα σώσετε. Πρέπει επιγόντω να σηκώσει τα βαγόνια που το καθένα έχει βάρο πολλών τόνων. και από κάτω έχεις λάσπη και έναν αγωγό φυσικού αερίου. Μπορεί να μπει ένα γερανό χωρίς να ρίξεις κάτω χαλίκι και γαρμπίλι για να πατήσει γερά και να σηκώσει τα βαγόνια. Κάποιοι από κάτω φωνάζουν να τα μασώσετε. Εδώ λοιπόν το τρίτο ηχητικό που αποδεικνύει περίτρα να νομίζω Πόσο ηλίθιους θεωρεί αυτούς που τον ακούνε, διότι τι λέει, ότι μπαζώθηκε η περιοχή εκεί για να μπουν οι γερανοί, επειδή έπρεπε οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, ήταν από κάτω ανάθρωποι που φωνάζαν ελάτε να μας σώσετε». Το γεγονός έγινε 11 και 20, 28 Φεβρουαρίου, νομίζω ήταν τρίτη, το έδαφος μπαζώθηκε την επόμενη Δευτέρα. Μια βδομάδα μετά δεν υπήρχε κανένα ζωντανό. δεν υπήρχε κανένας που φώναζε από κάτω, το Ξέρουμε όλοι. Όλοι το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει 10.000 φορές, ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Οι όποιοι ζωντανοί ήτανε την πρώτε, τις πρώτες ώρες, μετά δεν υπήρχε κανένα ζωντανό από κάτω. Άρα βασίζει την επιχειρηματολογία του σε ένα καραμπινάτο ψέμα που το λέει με τέτοια ευκολία. Το λέει δυο-τρεις φορές, το επαναλαμβάνει υποτιμώντας την οημοσύνη όποιου τον ακούει. Όλων δηλαδή, όλων, γιατί δεν νομίζω να μην ξέρει κανεί τι έχει γίνει, και τεκμηριώνει και λέει ότι έπρεπε να γίνει το μπάζουμα για να στηθούν γερανοί για να σώσουν ζωέ. Οι ζωέ είχαν χαθεί πριν. Δεν υπήρχε καμία ζωή που έπρεπε να σωθεί και δεν εξαρτιόταν από κανένα γερανό η όποια ζωή. Τρίτο παράδειγμα υποτίμηση τη νοημοσύνη και το πόσο ηλίθιου θεωρούν πέτσα. Τώρα πάμε στο τέταρτο παράδειγμα. Είναι ο Στέλιο Πέτσα. Βγήκε σήμερα το πρωί και λέει για το. την ουσία το υλικό που μετέφερε το η επιβατική ε, όχι επιβατική εμπορική αμαξοστοιχεία. Υπάρχει ακόμα ένα μύθος Ότι σε αυτά τα τρία βαγόνια εικάζεται ότι μπορεί να υπήρχαν ε, κάποια υλικά έφλεκτα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί οι διάφορε αιτίε. Μόνο μία απάντηση έχει δοθεί σε αυτό μέχρι τώρα, την οποία είναι προϊόν και τη εξαστική. Γιατί να υπάρχει ξυλό ή κάτι άλλο, ο ανακριτή θα δει ήταν ποσότητα να δημιουργήσουν έκρηξη ή κάτι άλλο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε μία απάντηση που έδωσε ο Τα γκράφιτι φταίνε. Να το. Άλλη μια δικαιολογία. Δεν λέγαμε, είναι ο σταθμάρχη, φταίμε όλοι. Οι παθογένειε είναι οι λαθρέμποροι που πάδουν τώρα και τα γκράφιτι. Γι' αυτό έγινε το συγκεκριμένο. Τα γκράφιτι. Ό,τι του έρθει το λένε στο νου γιατί ξέρουν θα περάσει. Γιατί πήραν 41% λέγοντα αυτά ακριβώ για όλα τα θέματα. Όχι μόνο για το έγκλημα των τεμπών. Σε όλου του τομεί βγαίνουν και λένε ακρότητε. Στοιχειώδη νοημοσύνη να έχει απέναντι, ο ψηφοφόρο καταλαβαίνει τον δουλεύουνε. Παρ' όλα αυτά πάνε εκεί κανονικά. Ενώ στο τρίβουν στη μούρκη, σου λένε ασυναρτησίε. Πράγματα που δεν στέκουν με τίποτα. Πέμπτο και το τελευταίο οχητικό που αποδεικνύει πόσο ηλίθιου θεωρούν τους Έλληνες πολίτες είναι αυτό που λέει πάλι ο Στέλιος Πέτσα. Βρήκα μια φωτογραφία του, της δική οποία τη τώρα δεν να τη βέβαια μας, που δείχνει ακριβώ. Ότι το κομμάτι έχει γίνει τη διευθέτηση για να στηθούν οι γερανοί στην πλευρά τη επιβατική αμαστο... αμαξοστοιχία. Όχι τη εμπορική, όπου θα μπορούσε κάποιο να πει ότι κάποιο ήθελε να κρύψει γιατί κάτι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία που δεν θα ήθελε κάποιο να βγει στη δημοσιότητα. Χωρίζει εδώ τι δύο πλευρέ. Την εμπορική αμαξοστοιχία που είναι από εκεί, το δείχνει στη φωτογραφία, στο ράδιο βέβαια, τα άλλη και, και αυτά σήμερα το πρωί πάλι, νομίζω Και την άλλη πλευρά που είναι επιβατική. Βεβαίω και λέει ότι να, εμεί μπαζώσαμε τη μία πλευρά, την άλλη την αφήσαμε άθικτη. Μα εκεί είχαν γίνει ένα. Τα, τα πρώτα βαγόνια και των δύο τρένων είχαν λιώσει τα σίδερα, είχαν λιώσει τα πάντα. Ήταν όλα πεσμένα στη μία πλευρά. Δεν είχαν πέσει την από εκεί πλευρά, είχαν πέσει την από πλευρά. Τι νόημα έχει από εκεί πλευρά να είναι καθαρή, μπαζωμένη, ή αμπάζωτοι. Η από που ήταν όλα, αυτό που βλέπουμε που, που είναι τα βαγόνια πεσμένα. Ρούχα, βαλίτσες, άνθρωποι ήταν μέχρι κάποια στιγμή Ουσίες που έχουν ποτίσει το έδαφος Αυτό είναι το ενδιαφέρον Εκεί είχε γίνει η σύγκρουση, εκεί είχε γίνει πτώση Εκεί είχαν συγκεντρωθεί αυτή η άμορφη μάζα υλικών Αυτοί μπάζωσαν, δεν μπάζωσαν την από εκεί και βγαίνει ο Πέτσας και λέει ότι η από εκεί δεν μπαζώθηκε που ήταν της, επιβα... της εμπορικής, μπαζώθηκε μόνο η από εδώ, άρα τι μας κατηγορείτε. Μας σας κατηγορούν οι συγγενείς γιατί μπαζώθηκαν και μέλη ανθρώπινα, βρέθηκαν μέλη ανθρώπινα στην πορεία. Ότι μπαζώθηκαν και στοιχεία, κυρίως στην από εδώ πλευρά ήταν. Πέντε παραδείγματα πολύ ωραία από ένα από δύο θέματα τη ακρίβεια και των τεμπών. Πόσο εύκολα... Πετάνε διάφορα που έχουν στο μυαλό του. Νομίζουν ότι κάτι έχουν κάνει και βεβαίω όλα αυτά δείχνουν και ενοχή. Γιατί όταν αναγκάζει να λες ασυναρτησίε και βλακίε, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι λένε όλοι αυτοί. Δεν φταίει τον γκράφιτι, δεν φταίει ο λαθρέμπορα, ο χαλβά δεν είναι με κακάο. Ξέρουν και τα λένε και δείχνουν και ενοχή από πίσω. Γι' αυτό διαλέγουν τόσο ηλίθια επιχειρήματα. Συνεχίζεται δηλαδή όλο αυτό το θέμα με τα τέμπι. Η συγκάλυψη περνάει σε άλλα επίπεδα. Έχει ξεκινήσει όπω έχει ξεκινήσει με την απόδοση ευθυνών. Σε ανθρώπου μόνο και όχι σε συστήματα διοικήσεων και πολιτική ευθύνη. Και πάνε τώρα σιγά σιγά, το έχουν φτάσει μέχρι το γκράφιντ. Και σε ποια πλευρά. Και είχε πάει και με φωτογραφία στο ράδιο. Πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Πέτσα και έλεγε: Έχω και μια φωτογραφία, δεν τη βλέπουν, αλλά την περιγράφω εγώ. Πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο. Του έχει οχυρώσει κάποιο και εφοδιάσει με τέτοια επιχειρήματα και βγαίνουν με χάρη και τα λένε. Σε άλλο θέμα τώρα, στο mail, στα, mail, στα mail που μάζευε. Η κυρία Σημακοπούλου με τον κόπο τη που πέντε χρόνια τώρα πήγαινε και μάζευε καρτούλες από τους λαούς της Ευρώπης και έβρισκε που είναι οι οδοντίατροι, όπως μας είπε χθε, στο Βέλγιο και πήρε τις καλέ καρτούλες από τους πόνιμους και καλούς ε, οδοντιάτρους, όχι από τους μπουρούχες και διάλεξε ε, ε, όλα αυτά και έφτιαξε μια λίστα μελών και έστειλε προχθέ μέλη και πέσαμε αντιφάμε όλοι και τις κάνουμε bullying Θα ακούσουμε μία που δέχτηκε αυτό το mail, ε, κάτοικος του εξωτερικού, στο Παρίσι η Ιωάννα Μπαρτσίρη. Εγώ το mail το έλαβα 1 Μαρτίου το πρωί στις 8 και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το έλαβα πριν καν λάβω το mail του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο. Δηλαδή αυτά τα mail ήρθανε... Και τα δύο μαζί με πάρα πολύ μικρή διαφορά το ένα από το άλλο, σε μένα τουλάχιστον Και έλαβα πρώτα το mail της κυρίας Βασιμακοπούλη και μετά το επίσημο mail του Υπουργείου Εσωτερικών Για Και πριν ναι. σας έρθει αυτό το mail, σας ήρθε το mail από την κυρία Σιμακοπούλου. Έτσι ακριβώς. Αβισσός. Και, και ουσιαστικά αυτό ναι. σημαίνει ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν διαρρεύσει αυτή τη στιγμή εκτός από το προσωπικό μας mail να, να πούμε ότι είναι και η πληροφορία ότι είμαστε απόδειμοι έτσι γιατί αυτό είναι επίσης προσωπικό δεδομένο και όταν ε, επιλέξαμε για παράδειγμα να εγγραφούμε από αυτή τη λίστα βλε, είδαμε ξεκάθαρα ότι η ονομασία της λίστας ήταν απόδειμη άρα ήταν ένα στοχευμένο mail που Άρα γνώριζαν Άρα Εδώ μιλάμε για οργανωμένο κράτο, δεν είναι ένα κράτο μπάχαλο, ξέρει ποιοι είναι οι απόδειμοι. Το έστειλε σε συνεννόηση ή λίγο μετά ή λίγο πριν με την κυρία Σιμακοπούλη. Μπεστούν όλα τα mail μαζί. Λειτουργήσε δεμένα το κράτο όπω ξέρει να λειτουργεί. Μ' αρέσει που στέλνε και μηνύματα. Και λέει εδώ ένα για το προηγούμενο που ακούγαμε, α πει κάποιο του Μπίπ για τον Άδωνη, ότι οι γερανοί έχουν μαζί του πέδιλα ή από ξύλο ή από για να μπορούν να πατάνε όπου χρειάζεται. Να είστε καλά, μπάμπη. Αν δείτε τι φωτογραφίε. Των πρώτων ώρων του δυστυχήματο, το πρωί τη επόμενης δηλαδή και την επόμενη μέρα, έχουν στηθεί ήδη γερανοί. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι στην περιοχή έχουν στηθεί ήδη γερανοί και δούλευαν. Δηλαδή δεν θέλανε επιχομάτιση επίστρωση με γαρμπήλ, με κροκάλις και με πίσα μετά για να στηθούν οι γερανοί. Προφανώς είναι μια δικαιολογία που έχουν διαλέξει. και την πουλάνε και κάποιοι, από ό,τι φαίνεται, αγοράζουν. Να γυρίσουμε στα mail της κυρίας Σασημακοπούλη. Και Ραμένως βγήκε σήμερα το πρωί και μίλησε γι' αυτό. Το Υπουργείο Συντορικών δεν δίνει στοιχεία επικοινωνίας πολιτών, τι εννοώ δεν δίνει email και τηλέφωνα πολιτών. Μπράβο! Το λέει ρητά η νομοθεσία. Μπράβο! προβλέπεται ρητά αυτό στην νομοθεσία, σε κανέναν τρίτο, για κανέναν λόγο, και Μπράβο! Τρία πουλάκια κάτι, κάθονταν κύριε. και βόσκανε κανένα. Οφείλουμε να δώσουμε απαντήσει. Δεν υπάρχει απολύτω καμία σκιά εδώ πέρα. Θέλουμε να είμαστε απολύτω ανοιχτοί στα πάντα. Και θέλουμε να πω δηλαδή να υπάρχει άπλετο πώ. Ο Θεό βοηθά. Άπλετο φω, δεν έχει κάνει το Υπουργείο τίποτα. Μα δεν πήγε ο μα. Δεν πέρασε ο νου ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι το Υπουργείο. Είναι η ελληνική πολιτεία όπω την ξέρουμε, είναι οι κυβερνήσει των Αρίστων. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση πολύ καλά τα λέει. Και κυρίω δεν κινδυνεύει η εγκυρότητα τη επιστολική ψήφου. Όλο αυτό που συζητάμε δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο. Βέβαια. Άρα καμία σχέση όλη αυτή η συζήτηση με την επιστολική ψήφο. Μπράβο! Αυτό είναι πολύ θετικό, πολύ θεωρητικό γιατί έχει δεχτεί πόλεμο η επιστολική ψήφος οπότε τώρα θα είναι όλα καλά. Μάλιστα είναι πολύ χαρούμενη κυρία Κεραμέως με χαμόγελο μας ανακοινώνει από ποιες χώρες θα ψηφίσουν στις εκλογές. Επειδή πριν, πριν μπω στο στούντιο, κοίταξα τα τελευταία στοιχεία για την επιστολική ψήφο. Ξέρετε που βρισκόμαστε. Είμαστε. Τσιντής, λέτη, τις αγγίζουμε, ναι. προσέξτε, τι 94 διαφορετικέ χώρε. Τα είχαμε πει πριν από λίγο καιρό και ήταν καμία σχέση ο αριθμό των χωρών. Αγγίζουμε τι 23.000 αιτήσει, πάνω από 22.000 αιτήσει, σχεδόν 23.000 αιτήσει, από 94 διαφορετικέ χώρε. Να, εδώ είναι τα επίσημα στατιστικά από το. Το βλέπω. 22.000. Ωραία. Από 94 διαφορετικέ χώρε, χώρε θέλουν Θα σας πω όπως η重계layma, η Μποτσουάνα, η Κέννια, η Αγκόλα, το Τατζικιστάν, η Γουαδελούπι, το Μπουτάν, η Ουακάντα, η Οαντίγια, η Νάρνια, η Μόρντορ, το Χόγουαρτ, η Γκόθαμ Σίτι, η Φρουτοπία, η Ουζουμπούρου, η Βαλχάλα, το Αλακαλακούμπα. Στο Αλακαλακούμπα τρελαίνονται για ρούμπα. Άι, άι, αι, αι. Εκεί έχει τη σάμπα. Εκεί και το καράμπα, τρία πουλάκια, δεν και βόσκανε κανέλα. Αϊ αϊ αϊ αϊ, εκείνα ρτις να πάμε και ωραία να περνάμε. Πο, δροπί. Ναι. Αϊ αϊ αϊ αϊ, με σαμπά και με ρούμπα στο άλαγα λακούμπα. Μάζεβα κάρτε από επιφανεί οδοντιάτρου του Αλακαλακούμπα και του έστειλα mail. Η Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρί. Επειδή ήταν σήμερα πέθανο Στάλιν το 1953. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ από την Κεραμαίο uh, τι χώρε που θα ψηφίσουν. 22-23 χιλιάδε uh, Έλληνε, πατριώτε, ομογενεί έχουν κάνει δηλώσει για να ψηφίσουν, ετήσει. Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι όλε οι χώρε μέσα, τι ακούσατε. Ε, ρωτάει η βουλευτής του Κουκουέ στην Βουλή των να μάλλον το επισημένει σε μια συζήτηση χτεσινή και του λέει μπορείτε να βρείτε λεφτά από τα F-35 να πάρετε λιγότερα ή καθόλου θα εξοικονομήσετε χρήματα από εκεί, από τους εφοπλιστές που πληρώνουν εθελοντικό φόρο και από τις τράπεζες που έχουν πολλούς φόρους που δεν δίνουν ή γενικώς, οι τράπεζες είναι ένα κομμάτι που μπορεί κάποιο να αντλήσει χρήματα. αν θέλει και αν μπορεί σε αυτό το σύστημα συμπληρώνω εγώ και αποφασίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης να απαντήσει στο συντυχάκι που έκανε αυτά τα ερωτήματα επισημάνσεις, τοποθετήσεις και του λέει ακριβώς ένα ένα ότι δεν μπορεί να γίνει με τον εξή τρόπο πρώτα για τα F-35 Λέτε εσεί, διπλασιάστε του μισθού στο ΕΣΥ και πάρετε χρήματα. Από τα 9 δισεκατομμύρια που δώσετε για τα F-35, απάντηση. Για τα F-35 έχουμε δώσει μηδέν. Μηδέν. Για τα F-35 συγκεκριμένα έχουμε στείλει μία επιστολή, LOR λέγεται, με πρόγραμμα συγχρηματοδότη που επιδοτεί η κυβέρνηση των πολιτιών Τη χώρα που τα παίρνει. Άρα, προσδοκάτε να πάρετε 3 δισεκατομμύρια από τα 9 δισεκατομμύρια των 35 μόλι βρήκατε 0 ευρώ. Τσάμπα τα παίρνουμε, τους πιάσαμε κότσους του Αμερικανούς Τσάμπα θα τα πάρουμε λοιπόν τα F-35 Δεν τίθεται θέμα να κόψουμε από εκεί για να τα δώσουμε στους γιατρούς Αφού δεν θα δώσουμε εκεί Λοιπόν μη δεν. τα F-35 θα είμαστε η χώρα που θα τα έχει, Στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και τα έχουμε πάρει τσάμπα Το λέει επίσης χωρίς να υποτιμάει καθόλου τον ελληνικό λαό Και να το θεωρεί με αυτά που λέει γιατί θα πάρουμε τσάμπα αεροπλάνα τελευταίας γενιάς που είναι ουρά οι χώρες που θέλουν να πάρουν τα συγκεκριμένα αεροπλάνα, Εμεί εδώ εξασφαλίσαμε θα τα πληρώσει η Αμερική και θα μας τα δώσει εντελώς δωρεάν, πολύ σωστά δεν μπορούμε να κόψουμε από εκεί για να δώσουμε στους γιατρούς δεύτερο επιχείρημα είναι ο φόρος των τραπεζών Ο αναβαλόμενο φόρο τραπεζών μπήκε για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πήγαινε για κατάρρευση και συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα τρόπο να πάνε αυτοί οι φόροι σε διάρκεια χρόνου για να σωθούν οι τράπεζε και άρα οι καταθέσει μα. Άρα πάλι κανένα δεν μπορεί να πειράξει τον αναβαλόμενο φόρο, γιατί αν πάρει να πειράξει το κουμπάκι που λέει αναβαλόμενο φόρο, κλείνουν οι τράπεζε. Τόσο καλέ. Και τόσο ευαίσθητες οι τράπεζες, έτσι και πάρεις και τι πειράξει λίγο, ακόμη και για τα μικροποσά αυτά στι συναλλαγές οι καθημερινές τις δικές μας, απειλούν με διάφορα τόσο αγάπη για το λαό, τόσο αγάπη για την πατρίδα. Γιατί μας λένε διάφορα τέτοια. Και κάνουν και κάτι προγράμματα οι τράπεζες, που είναι για να, που, πολιστικά προγράμματα, να σώσουν διάφορε φυσικέ ομορφιές του τόπου, βλέπω και κάτι πολύ ωραίο προχωρημένα βίντεο. Αλλά αν τους πειράξεις το, σύμφωνα πάντα με τη λογική άδωνη, το φόρο, τον τάδε φόρο ή τον όποιον φόρο, αμέσως κλείνουν και άρα έχουμε ξεμείνει όλοι. Και τρίτον οι εφοπλιστές. Και οι εφοπλιστέ. Οι Θα σα πω μια ιστορία τη διδακτική, την έσα ω υπουργό ναυτιλία το 2011. Τότε ο Τόνι Μπλερ, πρωθυπουργό των εργατικών στον ΕΒ, είχε τη φαϊνή ιδέα να βάλει έκτακτο φόρο σε όλου του εφοπλιστέ στο City του Λονδίνου. Τι συνέβη τότε, Φύγαν όλοι από το Λονδίνο και ήρθαν στον πυρά. Άρα φόρο στου εφοπλιστέ. Κατά τον τρόπο που λέτε, καμία κυβέρνηση πλανήτη δεν μπορεί να βάλει. Τρία πουλάκια κάθονται και φως κάνε κανέλα. Αναρεγω μου δεν μπαττε δραμανιά. Φωτιά; Όταν ένειζα τη φωτιά να φούντωνε τρελάτικα. Μελάμε όλα είναι πανάκριβα. Φωτιά; Καϊκά. Τι μα είπε δηλαδή ο Άδωνη, πρώτον ότι οι τράπεζε ποτέ θα πληρώνουν φόρο. Δεύτερον ότι τα 75 δεν θα πάρουμε τσάμπα. Και τρίτον, οι εφοπλιστέ δεν φημίζονται για την εμφυλοπατρία του, γιατί αν πάρει να του βάλει κάποιο φόρο, φεύγουν. Αυτά τα τρία λοιπόν τα είπε υπερασπιζόμενο την απόφαση αυτή τη κυβέρνηση να μην αντλήσει χρήματα από αυτέ τι τρει πηγέ, αλλά να κρατήσει χαμηλού του μισθού των γιατρών. Πολύ ωραία πράγματα λέγονται στη Βουλή. Αλήθειε γενικότερα και στα πάνελ τα πρωίνα. Ένα δείγμα ισχυρό πήραμε σήμερα. 2.110.888 το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σε περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και παράσταση αύριο, στο Σταυρό του Νότου. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού. Μετά τι ρυθμίσει είμαστε εδώ. Έλα, ρε. Έλα. Θα μα τροράνε τελείω, Δηλαδή. Why? Όλα αυτά τα τραβάμε επειδή πυρί... δεν τραβήχτηκε το βαμπείο Δραχουμέλ. Ναι. Μετά από τρία κορίτσια, είχαν θεωρήσει οι μου ότι ο οικογενειακό προγραμματισμός είχε τελειώσει. Εγώ προέκυψα ο λίγων ω ατύχημα. Και το λέτε έτσι απλά. Ναι, ήταν αυτό το ατύχημα, πώ το είπε, το απρόπτο. Καθώ ήμουν και ο λίγο απρόπτη. Ε, ρε μαλάκα, τον πήρε ύπνο, δηλαδή πάνω στην πίτα. Με τι πιτζάμπε, φορούσε κόκκινε πιτζάμπε και τότε. Φορούσε κόκκινε πιτζάμπε. Κάντο εικόνα τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί να το κάνω εικόνα, για να μην κοιμηθώ. Όχι, δεν το κάνω εικόνα, κάνω εσύ. Και τι τραβάμε ρε μαλάκα. Επειδή ο Δρακκουμπέλ δεν τραβήκε και Και το μαθαίνουμε τώρα, ε, εντάξει. Α, ωραία. Τι να σου, ναι. Ναι. Ναι. να σου πω, συγγνώμη κιόλα. Ναι καλημέρα διεθνή καριέρα όπως το έπες ο Μαρκόνι είμαι οχ, του RPL+. Οχ. Τι έγινε αυτές τις μέρες που <συλί> δεν σ' άκουγα, κοί ήταν ωραία. Και κόμε δικαιόλα λέγεται αυτός Von, δηλαδή με μάλλον Ρομπούρτς. Αυτό λέγεται history is dunk. Τι λένε παιδάκι μου σοβαρά, έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Ναι, έτσι, τώρα ναι, το ξέρω, ευχαριστώ. <συλίδε> ναι. Με λένε Φρόσο και τον έχω καμπόσο. Καμπόσο, πόσο. Φρόσο. <συλίδε> ναι. Τρώμα μαλάκα, Ούτε να ξεκουμπωδώ δεν προλαβαίνω. Την κουμπό σου τώρα, έλα όσο είμαστε μαζί. Να ρε φιλαράκι, ξέρει γιατί πήρα Δεν θα πω ούτε για τα ούτε τη σκοτώνει αυτή η σκατόπουλα στην άμεσα θέα. Μα δεν ισχύουν και όλα αυτά. αλλά θέλω να σταθώ σε ένα γεγονό που έγινε προχτέ. Σημάδεψε ο τη σε ευθεία βολή και έριξε τη Ρε φίλε, ειδικά για αυτό το γεγονό με τον μπάτσο, δεν ένιωσα καμία λύπη, καμία θλίψη. Αλλά θέλω να πω: Οι μπάτσο τώρα θα βάλουν αυτέ τι κάμερε και του συντηρητικού του FBI να εντοπίσουν ποιο κατόφλι που σα σημάδεψε και έριξε σε μια όπλη γυναίκα. Θα κάνουν το ίδιο. Ερώτηση απευθύνω, Ρε φίλε, παίρνουν και εσύ. Όχι, δεν σου λέω. Γιατί ρε, θα με αφήσει στην αγωνία τέχνη. Έτσι, αφού ξεκουμπόθηκε πριν από μένα, να περιμένει. Δεν πρόλαβα να πατήσω το κουμπί και μου το σήκωσε και έχω. την άλλη φορά προσπαθούσα να μείνω σε πιάσω. Μια μη σέταλαβα. né clichê, né clichê falar isso, não dá fome de tetárti. Tá errado. O senhor Πού είσαι Σταλινικέ! τι Με τον είσαι. Θέλω να πω λοιπόν αυτό, να σε αυτόν που και σε είσαι για το Ναι. Το στο Το έχω. Ε, να μην το αφήσει να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 Είναι η ελίτ, ήταν με του κακού εξωγήνου. Ε, α υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί δηλαδή. Είναι σαν το survivor, μαχητέ και διάσημοι οι εξωγήνοι. Είναι το... οι καλοί και οι Αυτή Αυτοί που ήταν σε φόρμα, και μας είδωλοι. Τα κοντοειδή μα βοηθήσανε στη μάχη. Ο κάρτερ την ενέκραινε. Να το. Ποιο ο Τζίμι. Δημοκρατικό, δεν ήταν αυτό. Ναι, ναι. Και α... τι ήταν τώρα ο Τζίμι τώρα, δεν τα ξέρουμε. Αυτή που κάναν τη μάχη ήταν. Και μετά έφτιαξε αυτά τα κάρτερ και τα αυτοκίνητα όταν απέτυχε. Κατάλαβε. Τέλο δεν... πάντων, τώρα μην τα όλα, έλα. τα <Το> σύπα είκοσι και μαρτίου και μετά φοβάμε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα λέτε να τι είναι υπακότο το ενδεχόμενο; Πολύ υπακότο και ζωντανό; Νοσπειρωνικού πολύ. Ναι. Πλέον ναι. Προλαβαίνει να κάνει παράσταση. Πότε είπε, 21 Μαρτίου. Μαρτίου προλαβαίνω, όχι όλε τι παραστάσει όμω. Ωραία, πόσε θα κάνει. Αλλά τότε. Μια-δύο-τρει προλαβαίνω. Είναι, οριακά είμαι. Οριακά. Οριακά Δηλαδή δεν ξέρω του Απριλίου τι παραστάσει θα προλάβουμε. Όχι, σου είπε, αφού έχει ένα ελληνικό πόλεμο. Και πάλι θα γίνει το πυρηνικό αμέσω, θα μα πιάσει. Λέω, από πού θα ξεκίνησε το τον Κορεάτη. Δεν έχω εμπειρία από πυρηνικό Α, πόλεμο έχεις. για να σου πω τι ακριβώ θα γίνει, αλλά νομίζω δεν θα προλάβουμε. Καλά κανεί μα δεν έχει εμπειρία από πυρηνικό πόλεμο. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από πυρηνική βλακία όμω. 21 πέφτει 5 oh, Άρα θα κάνει στι 20 του μήνα ε, την παράσταση. Τώρα. Και μετά φλάκια. Και μετά, ε, θα μετά, μανιτά, θα ναι. μετά όλοι μανιτάρι. Όλοι ματάρη. <laughs> Πλευρό τη. Για παίρνει για αύριο. Αύριο λοιπόν, έχουμε την πρεμιέρα στο σταυρό του νότου στην κεντρική σκηνή, τσολιάσενδετζόλια μπάντα, επιτελικό πάτο. Κρατήσει το 210-9226-975 και ticketservices.gr. Όσο μιλάω, εγώ εσύ παραγγέλνε τα δικά σα και θα mm -hmm. έχουμε εκεί διάφορα. Απογευματινά χειρουργία. Δηλαδή, επειδή θα είμαστε νωρί, είναι στι 9 ξεκινάει. Όποιο δεν πρόλαβε να χειρουργηθεί το πρωί και έχει το κατητήρι του, θα, θα τον ανοίξουμε. Mm -hmm. Why mm -hmm. not? Μπορεί να αφήσει τα στοιχεία. Μπορεί να κάνει και ανάληψη όπω κάνανε στο Θεάγιο. Ναι, ναι. ναι, θα έχει καρέκλε πάνω σε αυτό. Θα έχει καρέκλε, να μαζέψουμε εκεί όποιο χρειάζεται. Άννα, μισέλ, θα έχει με τα μέλη. Ναι, θα αφήσει ο κόσμο τα mail του. Αν μπορεί να χρειαστεί ένα ευρωβουλευτή κάτι που να επικοινωνήσει. Τι θα έρθει, ψάχνουμε. Άκουγα τώρα βγω στους για δρόμους. να το βάλουμε μαζί. Θέλει μήνυμα τώρα εδώ ο φίλη Και λέει, εγώ μένω λέει στο Σαν Φραντσίσκο, Καλιφόρνια, είπα. Εδώ και 14 χρόνια και δεν έχω λάβει ποτέ mail από κανέναν πολιτικό από Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Πέρυσι έκανα εγγραφή στου καταλόγου εξωτερικού. Μία Μαρτίου έλαβα και εγώ mail από την Άννα Μισελ. Δεν είμαι οδοντίατρο, λέει. Και δεν έχω επαγγελματική κάρτα με το mail αυτό. Πού με βρήκε η κυρία Σιμακοπούλου, Πραγματικά κα, πού τη βρήκε, έλε, έλε, πού έλε, το έλε, μόνο έλε. mail που έχει δώσει είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πού τη βρήκε η κυρία Σιμακοπούλου. Δεν διαβεβαίωσε η κυρία δεν γίνεται κάτι Άρα, ε, τελείωσε. Και πού τη βρήκε. Άρα, ακούς, και, ό, μάει, έριξε, μάει, τα και σου βγάλει την κυρία. <σί001> Με το που ακούνε ναι, θα στείλω και στο που είναι, στο Σαν Φραντζίσκο. Στο Σαν Φραντζίσκο. Αυτά. αυτά αυτές τις απάτες κάνουν, Και δεν έχουν μετά και Με επιχειρήματα να... Δεν διαστούμε να πούμε για απάτη και για λαμό για πολιτικούς. Δεν θα ήθελα. Δεν έχουμε βιαστεί, έχουμε στοιχεία. Α, έχουμε στοιχεία. Δεν το είπαμε τον πρώτο μήνα, είναι έκτο χρόνο τώρα, πέμπτο. Α, μάλιστα. Αν δεν το πούμε και τώρα, πότε θα το πούμε. Μα έχει βιαστεί πολύ. Πολλά... Γιατί η περίοδο δεν είναι σωστό. Εγώ του λέω απαταιώνε και δεν πειράζει. Α μην έχω ξεμπράξει. Επίση, αν ο Κυριάκο θέλει κάποιο να με βάλει στο ψηφοδέλτιο, δεν χρειάζεται όλο αυτό το ξεμπρόσπιασμα. Να το κάνει απ' έξω, απ έξω με φοιτευτέ ειδήσει. Οκ. Okay. Αλλά προ το παρόν παραμένει. Και, εντάξει, μη χρειάζεται τώρα. Μιχαλά τη σχέση μου με την Anna Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να πει, αλλά προ το παρόν παραμένει η υποψηφία εκεί. Α παραμένει, θα είναι εκεί. Ένα, να την ψηφίζω. Και είναι η μόνη που πήρε αν πήρε, που λέει καιρα μέρα, δεν τα πήρε, τα mail από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η άλλη τίποτα. Καλά, είναι κητήρε τηλεφωνία που σου πουλάνε του κονταλώγου. Mail εδώ λέμε. Εκεί ό,τι έχει τηλέφωνο και. Χρειάζεται τηλέφωνο, το τηλέφων τα έχουν όλοι. Το mail. Το mail δεν, το ξέρω, mail δεν ξέρω. είναι ξέρω. να τα θέσει αυτά σε παρακαλώ αύριο. Βάλουμε μια αρχή που τώρα είναι εκεί με καταβάλλι χαρά και μου ορθεί καμιά περίεργη φωτογραφία από την άναμι και σκεφτούμε. Ε, αυτά τα ντίνκι, τα κουτάκια. <χει> ψηφίστε <χει> μέσα σε αυτό το σενάριο. Κάτι, ναι, ναι. Αλλιώ okay, έρχεται αυτό. Ωραία, λοιπόν. Άντε, πήγαινε και εσύ. Λοιπόν, τα λέμε μέσα. Τα βάλουμε λαό, θα βάλουμε τώρα, ψυγά. Εγώ. Βγήκε καρέκλα όταν σηκωνόμαστε και <χει> <χει> <χει> κοιτάμε <χει> την καρέκλα. <χει> <χει> Βάλε ένα λαό έτσι να ακούσουμε. Ναι. Αν υπήρχε, καλά με το πρώτο ε, έχω μεγαλοφάρδος λοιπόν Κάτι αν... είχε υποψιαστεί Κολοφάρδος δεν είμαι, Α, απ' τ' άλλα είμαι Λοιπόν τέλος πάντων Αλλού είναι hey. φάρδος. Okay. Αλλού Sorry. το φάρδο. Οκ. συγγνώμη δεν ήθελα να ξέρω ah, Too much το... information Το, το πάνω μέρο είναι το πρόβλημα, το κάτω μια χαρά, τέλος πάντων Τι λοιπόν. έγινε καλέ Τίποτα καλέ, θέλω να σου πω ένα πράγμα Α, ότι... Σουσέλ, σουσέλ, το πιάσα Ε, hey. δεν σ' άκουσα Όχι αν τραγούδι που λέει σουσέλ Παλιό. sucel i shel i laving you the you you it happened missing you is all and i need to ne to afto oti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 Η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει. Εκτιμώ. <Φίλυξε> <Λέξει μου. Φίλυξε> λοιπόν, <Φίλυξε> ο, ο, δεν είναι ο χωχό. Ο καθένα κρίνεται για από αυτά που λέει. Αν υπήρχε λοιπόν δικαιοσύνη, σήμερα η Άννα Μισελ, αυτή η βαστισμία του κοκκού, θα έδινε στη δικαιοσύνη εξηγήσει και όχι στα κανάλια που προσπαθούν να την καλύψουν και να την λείψουν. Εντάξει. Στείλαμε σε λίστε αποδεκτών που έχουν περιέλθει στο γραφείο μα Νομίζω ένα email που έλεγε Όταν πολιτεύετε κανεί, έχει το δικαίωμα και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, να πάει Στο Υπουργείο Εσωτερικών mm -hmm. νομιμό και να ζητήσει του εκλογικού καταλόγους. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. με έχει ταράξει για τον Τζίπρα τώρα. Άσημα. Για το σκάνδαλο Νοβάτιο. Όχι, εγώ τον αγαπάω τον Αλέξη. Αυτό δεν με αγαπάει. Αυτό με ακυρώνει, εντάξει. Εγώ τον αγαπάω πολύ τον Αλέξη. Νωρί να... το θυμήθηκε, τώρα σε ακύρωσε, μάλιστα. Ναι, λοιπόν, τέλο πάντων. Από 15 ομ... πάνε χρόνια. Αν όχι, όχι με ακύρωσε, επανέφυγε ο Αλέξη. Οχ, οχ, Καλησπέρα. Δεν ακούγεται. Ναι, με ακούτε. Έτσι και έτσι. Ο Μπα, δεν πάει καλά. Με ακούτε, παρακαλώ. Ε, όχι, λέμε. Είσαι Είμαι ο κύριο Μπαρμπακάτι που λέτε, αλλά δεν ακούγεται το υπόλοιπο. Να σας πάρω από ένα άλλο τηλέφωνο. Είναι καλύτερο, τι μάρκα είναι. Εγώ σας τηλεφωνώ από το λογιστή σας, από τον κύριο Μίλτο. Το Μίλτο. Για πείτε μου, τώρα σας ακούω καλύτερα. Άμα είναι από το Μίλτο, πιάνει το σήμα. Αν δεν χάνετε το σήμα, άμα είναι από το Μίλτο. Όχι, ο Τερερές είναι. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι λογιστή σα, Ξέρω, μη μου λέμε. Το Μίλτο, εγώ τον έχω επινοήσει. Α, τέλεια. Μου είπε λοιπόν, εγώ έχω καλούσει από... Ναι, και εκείνο τότε να μα αλλάξετε τα φώτα που ήταν. Που αναζητήσετε, και εγώ δεν σα ακούω. Μάλλον εσεί δεν έχετε θύμα, γιατί εγώ σα έχω πάρει από φω. Που χρήμα. θα μα γαμίσετε τα φώτα, λέω, τα πάτερα, ναι. Ήσασταν πελάτη μα παλιά. <laughs> παλιά, ναι, τώρα δεν είμαι, έφυγα. Δεν θέλετε να ξαναέλθουμε να σα κάνω μια προσφορά. Για κάνετε, υπάρχει κάποιο δέλεα, αρισχυρό. Και θέλετε να δείτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει στο ρεύμα. Εσύ Τι λε. Α, θα... ναι, ναι, είναι, ναι, είναι πιο το... ακριβά από ποτέ, έχετε δίκιο. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι το τέλο του χρόνου πουλούσαμε τα ένταξη. 6 λεπτά και τώρα είναι από 13 λεπτά και πάνω Εγώ θέλω να σας ρωτήσω Είναι γάμα 21, διτιμολόγιο έχετε Είναι τά, γάμα τά Γάμα Τά, τά Α, οπότε είναι με πόσα κεδεά είναι καδεά Καδεά με 7 Δεν σας ακούω, σας κάνω Κι εγώ, με έχετε βρει 7-8, νομίζω εκεί. Α, οκ. Okay. Να σα καλέσω κάποια. Τώρα που συνειδητοποιούμαστε, δεν το καταλάβω. Ναι, ούτε κι εγώ. Πάρτε με μια άλλη ώρα, τι να πω. Τα... Ε, όποτε θέλετε, πάτε να μα αλλάξετε τα φώτα. Οκ. Okay, οπότε θα μιλήσουμε. Γεια, yeah, yeah. <αλίξη> γεια. <σοκλίξη> Μέσα σε όλο αυτό το χαμό. Τι ωραίο το λέει αυτή η κυρία. <σοκλίξη> <σοκλίξη> γιατί λέει τέλο του χρόνου πουλούσαμε 6 λεπτά και τώρα 13. Με τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε τιμολόγια. Με τον ανταγωνισμό που ήρθε για το καλό μα. Γι' αυτό έχει έρθει ο ανταγωνισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση που εξασφαλίζει τους όρους του ευγενούς και υγιού. Ανταγωνισμού, γιατί είμαστε σε ένα καθεστώ ελευθερία που μπορούν όλοι να ζουν όπω θέλουν και άλλε τέτοιε μπαρούφε που δεν ισχύουν με τίποτα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που ξέρουμε, παρακολουθούμε και καταγράφουμε κάθε μέρα. Βγαίνει και ο Καλιακμάνη που είναι αστυνομικό συνδικαλιστής, νομίζω πρόεδρο των αστυνομικών στα Νότια Προάστια, αναλυτή στην τηλεόραση, αυτό είναι βασικά, και μιλάει για το πόσο ασφαλή χώρα είναι η Ελλάδα, αλλά τι παράδειγμα χρησιμοποιεί. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, η χώρα μα. είναι ασφαλή, αυτοί έρχονται εδώ γιατί θεωρούν ότι εδώ θα κρυφτούν, τους βρίσκουν οι εκτελεστές τους, mm -hmm. ε, και ότι έρχονται εδώ σημαίνει ότι και οι ίδιοι νιώθουν ασφαλή στη χώρα μας, όσο και αυτό α, α, να ακούγεται ε, περίεργο, ε, θεωρούν ότι εδώ στην Ελλάδα ε, θα χαρούν τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά θα κρυφτούν mm -hmm. κιόλα yeah. και να τους δει κανένας, και αυτό φέρνουν και τι οικογενειές τους εδώ. Λέγε τους μαφιόζους mm -hmm. από το εξωτερικό που έρχονται να μείνουν εδώ θεωρώντας την χώρα. Αλλά σκοτώνονται στο τέλο. Παρ' όλα αυτά όμω είναι μια ασφαλή χώρα. Γιατί δεν έχει μείνει κανεί από αυτού. Όποιοι έχουν έρθει εδώ, τα τελευταία, ειδικά κάποια από τα τελευταία εγκλήματα, αυτά που γίνονται μια φορά το μήνα, ένα ξεκαθάρισμα, τα τελευταία 4-5 χρόνια, ε, κάποιοι από αυτού ήταν ξένοι, και στη Λούτσα εκεί που ήταν οι Τούρκοι, ε, όλοι αυτοί ήρθαν εδώ επειδή θεωρούσαν την Ελλάδα ασφαλή χώρα. Σαν σήμερα, είπαμε και νωρίτερα, το 1953 έφυγε τη ζωή ο Στάλιν.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 Ο Στάλιν ήταν να σκληρώσει η αίτης, αλλά η, η σκληρά το του δεν ήταν το να σκοτώνει αθώος όπως το θέλουν, ήταν να σκοτώνει τους εχθρούς του. Το να κάνουν ορισμένες συλλήψεις μέσα σε ένα πόλεμο, Ποιο δεν έκανε συλλήψεις, δεν έκανε η Αγγλία, δεν έκανε η Αμερική. Αυτάνε. Ο Στάλιν βασικά ήταν σαν άνθρωπο απορροφημένος στον πόλεμο του Χίτλερ και στον πόλεμο μετά Χίτλερ και τον πόλεμο σαν δικοδόμησης. Τι βλέπουμε τώρα εμείς.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 Τραγούδι, βάλαμε τυχαίο, ήταν πρώτο στα τσάρτ τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 30, 40, νομίζω και 50. Κάπω έτσι φτάσαμε προ το τέλο. Μόλι λήξει το άσμα, μπαίνει ο λαό, που λίγοι σβήνει σιγά-σιγά το άσμα. Έτσι τελειώναν αυτά τα τραγούδια του Κόκκινου στρατού, με τι χοροδίες και τι ορχήστρε τι τεράστιε. Το τρίτο μέρο του λαού διαφημίστη αμέσω μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμεί σα. Ναι. Ε, ρε μαλαίκα, Ένα τέταρτο για Νέα Δημοκρατία και μετά μπήκατε κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση. Ε, ε, καλά, 35 λεπτά είναι όλη η εκπομπή. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, λοιπόν, τελικά... Η... Ένα τέταρτο ο Εκρότες, ένα τέταρτο Νέα Δημοκρατία, τι μένει για το ΣΥΡΙΖΑ, τάκ, Τελί... άρπατη, πάλι κουβά μαλαίκα. Ναι, ρωτάω. Τελικά η Νοβάρτης λειτουργήσε. Γιατί όλοι αφοώθηκαν Και κάτι άλλο, τα κανάλια μέχρι σήμερα 2024, τι τέλει συχνοτήτων έχουν πληρώσει Με τον παπά κάτι Έχουν πληρώσει αυτό που λέει τέλει, τέλει, τέλει Καλπί και δουνιά Σε μαθώ εν τέλει Δεν με ρίχνεις πια Τέλει, τέλει, τέλει, τέλει, τέλει, τέλει, τέλει, τέλει. τέλει, τέλει, τέλει. Το θέμα είναι ότι μάλιασε η γλώσσα του καλαπούκη Μάλιασε η γλώσσα του καλαπούκη Φέρτε, πιέ... Φέρτε με ένα σέρτικο τσιγαρό Φέρτε με ένα σέρτικο τσιγαρό Λοιπόν, να φουμαρώ Στο χαρό <σοβή> να δώσω ρουτισιά Πήριζα κατσελάκι Τύπρα και πήγατε, πήρατε μόνο 8,3 8,4 ή 8,3 Κατάλαβες, δεν θα στείνει ο κόσμος Απλά ψυχαλείς, ο τύπος μας 8,3, δώσε καλαμούκι, δώσε Έλα ρε Παστόλα, ρε. Έλα. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι έχασα τη δουλειά μου με την κόντρα που είχαμε το Πακιστανό Διευγάρι. Και μάλιστα μου είχα πει και εσύ και πάρα πολύ φίλοι μου, μου το λέγατε, ότι να μην τα βάζω με τον τηλεπερά, να τα βάζω με το φευτικό. Ε, τελικά φίλε είχατε απόλυτο δίκιο. Ξαναμε Ξαναίωμαι τηλέφωνο τα παιδιά που δουλεύουν delivery, θα αναγυρνάω. Κάνουμε μια συμφωνία ότι από εδώ και μπροσύσει παραγγελίε θα φεύγουν μία, μία και όλε σωστά. Δουλεύω μία μέρα με την υπάλληλο του καταστήματο κάνω 10 tips γιατί πήγαινα και σε πολύ καλύπτω πελάτε που είχαν πολύ Να με δούνε και μου λέγανε Πού, χάθηκε, χαιρόμαστε. Να δούμε και αυτά. Και δουλεύω την άλλη μέρα, φίλε, με την κόρη του αφεντικού. Μου λέει Να ανέβω εγώ πάνω και κράταγε τον άλλο να κάτω. Εγώ τον έβλεπα αυτό να πηγαίνει. Ε, έρχεται, κατέβαινα. Έλεγα Πού πήγε ο άλλο. Μου λέει Τον έστειλα στο σούπερ μάρκετ. Πού πήγε ο άλλο, τον έστειλα εκεί. το μάτι, εγώ τον έβλεπα ότι έφευγε με το κούτι με τι παραγγελίε. Και σε μια φάση τον βλέπω, Ναι, ήταν δικιά μου σειρά, να φεύγει διπλή παραγγελία. Καλή με φαγητό. Λέω Σειρά μου δεν είναι, μου λέει Έχω και σένα. Και μου δίνει μία σκα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 Τέκα, βιάσε <σέβαια> μου, σε βιάσα να γυμναστείριακώσουμε. Όπω εξερισμένο. Λοιπόν, όπω τοποθετήθηκα, αγόρι μου για τα ζευγάρια, τα ομόφυλα <σέβαια> και τα παιδιά. Ξάχνει να τοποθετήσει κιόλα. Εγώ με τα παιδιά, <σέβαια> <με τα> παιδιά, <σέβαια> <με τα> παιδιά <σέβαια> όπω είπα, θα τοποθετηθώ για την αγροτιά. Λοιπόν. Και οι παπάδε με τα παιδιά είναι απλά με έναν τρόπο πιο εριστικό, θα λέγε κανεί. Πάσε με ρε μαλάκα να πω, να μιλήσω. <σέβαια> Γιατί <σέβαια> πρέπει να μιλήσετε και καλά. Ακουμαλάκα, λοιπόν, να δει. Όμορφα και ωραία, χωρί φασαρίε, δεν πει ζω εγώ, ξέρει τι. Όχι, όχι, άμα είναι να λιωθεί σαν χαρακτήρα, δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, γα Με τα Τώρα μιλάμε. Που πάνε να πάρετε τα σπίτια. Αυτά τα γραβάτακια τα που στράφηκαν κατά σπερ μάρκετ. Η παραγωγή και η, αυτή η ενδιάμεση γαμημένη αγροτιά είναι ο πυλώνα Ελλάδα. Θα σα γαμίσουμε και θα σα τευρακώσουμε. Άκου πρόεδρε, σε ψήφισα. Κάνε κάτι για τον αγρότη, μη φύγουν τα νέα παιδιά. Oh, Όποιον πρόεδρο ψήφισε. Σκάσε μαλάκα να oh, Όχι, λοιπόν, γιατί. Θα σα γαμίσουμε και θα σα τευρακώσουμε οι αγροτέ. Μ, μ' αρέσει, γιατί πρώτα δεν 41 τα κάρτα. Και μετά γάμα κιόλα. Μπράβο. Ο πυλώνα τη Ελλάδα να κρατήσουμε τα νέα παιδιά. Βάλε όπιστε και χωρά... έλα να μα γαμίσει. Έλα. Μαλάκα να κρατήσουμε τα παιδιά στα χωράπια, Οι άνθρωποι, εγώ αγρότη δεν έχω κάνει. Έχω κάνει άλλε δουλειέ. Άσχημε. Αλλά σαν αγρότη που ξυπνάει νύχτα. Για να σου αγρότη θα νύχτα. πρέπει να έχει πιάσει δρεπάνη και λίγο μερακλή. Να σου και σφυρί. Μαλάκα, δεν είσαι και εσύ για αυτά τώρα, αγάπη μου, γαλλικά. Έλα. Τέτοια αγαμημένη δουλειά που αυτά τα που με τα γραβατάκια που του το παίρνουνε τζάμπα μαλάκα τα πράγματα και τα παίρν με στο γάλα δύο ευρώ. Θα σας ξεβρακώσουμε ρε μου <μιλιά> και θα σας γαμίσουμε Με την αγροτιά μαζί και να κοιτάξει ο πρόεδρος τον Τζίψα και τον αγαπάω Να κοιτάξει την αγροτιά φίλε Αυτή η καρδιά που είναι αγκινάρα Δες ποιος αγαπάς και εσύ πια Έλεος, έλα γεια Θα τοποθετούμε και θα σας όλου. όλους